Έλα ρε Αποστολή, θα μου φύγει η έμπνευση. Γρήγορα, γρήγορα, πες το. Θέλω να κάνω μια αφαίρεση στον Υπουργό μα τον Άδωνη. Σα ευχαριστώ, σα ευχαριστώ, σα ευχαριστώ. Για το Μασούδι κίνησα, με κέφηκε χαρά, μα τα λεφτά μου έφταναν για αρχίδια καπαμά. Δυστυχισμένο έφυγα, πεινούσα και λιγάκι και το σωμάτι φώναζε γαμιέ σε μυτσοτάκι. Μην το λέτε άντε, πάνω μηλιά. που ξεχάστηκε. Φέτο θα άντε, λέμε αγαπιέ σε μυτσοτάκι. Όχι, okay. κάτι, κάτι πεινά πελάτη. Α, ωραία, άντε. Άχι, πλήνετε, λέμε. Όχι, μιλά, μιλά, δεν μετρέπετε. Piętrze, pętrze, pętrze, pętrze, pętrze, pętrze, Γεια σα, Αποστολή. Γεια χαρά. Θέλω να σου πω κάτι. Καταρχήν, άντρε την τηλεόραση και είδα μια κυρία που κάτι σφουγγάρια μπλε. Πού, στα αυτιά τη, κάτι σφουγγαράκια μπλε με το λιάγα. Και μου τράβηξε την προσοχή. Φουγγαράκια μπλε, από την άλλη πλευρά, είχαν και σύρμα ή σκέτα ήταν. Δεν ξέρω, κάτι σκουλαρίκια χωράει μπλε βρίσκει, βάζει για να τραβάει την Καλά λέει, δεν το καταλάβατε. Τι ήταν. Δεν είδα να παίρνουν κανένα από τι δημόσιε δομέ και από το Δήμο να τον ανακρίνουν με αυτόν τον τρόπο. Βρήκαν ένα κακομίρι και τον ξετινάξανε. Κάνε. Τι να κάνουν, ή... κάτι πρέπει να κάνουν. Να ασχοληθούν με κάτι. Εδώ υπάρχουν προβλήματα. Παίρνουν τηλέφωνο σε νοσοκομείο για να κλείσουν ραντεβού και είναι μετά από 4-6 μήνε. Είναι προβλήματα. Εδώ οι ΔΕΗ. Άκουσα τον άλλον τουρθι ΔΕΗ τώρα που πήρε τηλέφωνο και έπαθε σοκ. Πιο εξώφθαρμη απόδειξη όσον έγραψε ο Μάρξ για το κεφάλαιο, πω δηλαδή το κράτο δίνει λεφτά στου ιδιώτε, στου επιχειρηματίε από αυτό που γίνεται. Με τη ΔΕΗ δεν υπάρχει. Τα παίρνει και τα δίνει απευθεία. Και ασχολούμαστε με την Πισπηρίγκου, με του διαστημιτέ και τώρα ανακαλύψαν την Αμερική. Δεν ξέρουμε από παλιά, από τον Μπρεβέη και όλα τι είναι η Εκκλησία, τι είναι η Μεγαλόσταυρο και τι είναι όλοι αυτοί. Και αντί να ασχοληθούν με τα προβλήματα, Αποστόλοι ασχολούνται με όλα αυτά. Φάιλο Κρανιδιώτη, νομικό σύμβολο τη οικογένεια τη ΔΕΗ. Τώρα γιατί να ρίξουμε το επίπεδο. Τι να ρίξουμε το επίπεδο, αειδιάζω. Δηλαδή έχουν ανακατευθεί όλα τα σκατά μαζί, Αποστόλοι. Και κανεί δεν ενδιαφέρεται για τα πραγματικά. Το βόθρο έτσι γίνεται πάντω συνήθω, δεν θα στεράξουν. Τα σκατά μλέκονται. Βλέγονται τα σκατάρε αποστολή. Αλλά α, όταν είσαι σε βόθο, συμβαίνει. Αυτό, μέχρι μου, τα σύννεφα. Ε, είναι βόθο όλοι του. Από το πρωί ο άλλο ο λιάκα πάει να γίνει η κουτσελίνη πριν την ώρα τη κουτσελίμη. Μα τα έχει ζαλύσει. Φωνάζει το να ακούσει από τα σπίτια και ακούσω το λιάγκα που στηλεοράζει τη να ουριάζει. Ποιο να Στοί κάνει, παιδί αποστόλου. μου, δεν ζητώνε, γιατί να πουλήσει άλλο την <στοί> πεσότημα <στοί> του δεν πουλάει. <στοί> Πρέπει να δείξει κανένα κακομοίρη. Είναι αηδία. Αηδία, αν είναι να το άλλα δυο πέρα. Αηδιάζω μόλι βλέπω πρωί και λέω είναι δυνατόν. Κουνουμαλαρά μου Ελληναρά μου Αγάπη Έλα ρε Τζεντάι μου Όμπι Βαν και Νόμπι Τζεντάι τώρα τζεντάι Φιλέ τζεντάι Γαμπάει το τζεντάι Αν χαθεί ο τζεντάι Τώρα μετά που τζεντάι Γαμπάει το τζεντάι Φίλε σου βγάλε τώρα Σε έκανε Αυτό είναι η Για μένα Στο επόμενο λάδι που θα έρθω να σε δώ Θέλω να έχεις φωτόσπαθο Με φωτόσπαθο λες να σκάσω, τι χρώμα. Κόκκινο ρε φίλε μου. Μόνο κόκκινο του κακού. Τα κόβω ζωντανά, αρχαίδια καπαμά. καπαμά και τα κόβω με φωτόσπαθο. Και θα τραγουδάω το DBDB. Το Jedi πρέπει να Το Jedi, ο Jedi, Jedi. Σα γλεντάει ο Jedi. Θα το φέρω σιγά-σιγά. έχει πολύ ψωμί δουλειά. το είπαμε, έρχεται. Τον αγαπάμε τον Ναι, να ρωτήσω εσείς και το παίζετε, τζεντάι της δημοκρατίας. Τζεντάι, ναι. Ναι, και τι θα σώσει την Ελλάδα από το φασισμό, Μητσοτάκη. Γιατί σώσαν τζεντάι την Ελλάδα του το φασισμό. Ναι, κοιτάξτε να βρείτε την η δουλειά της προποπής και αφήστε την προπαγάνδα της αριστεράς. <συσχελίδι> να είναι καλά για αυτό που είπε. Ναι! Παρακαλώ! Όπω τολίζει Εγώ είμαι. Να σου πω, Αγόρια, γιαζή, κόστα λίγο με συνταξιούχο μηχανικό είμαι. Εγώ μένω στο χαλάδι. Πάρα πολλέ φορέ στην εκπομπή τη δική σα μπαίνουν μέσα παράθυρα. Όπω και πριν από λίγο. Τώρα που μιλάω από τώρα, πριν ε, πάρω εσένα και κόβεσαι. Και το έχω διαπιστώσει πάρα πολλέ φορέ αυτό το πράγμα. Δάκτημος. Δεν ξέρω αν είναι εξειδικευμένα για τον σταθμό και την ώρα αυτή τη συγκεκριμένη. Το αποκλείσαι, Ή... το άλλο παρακολουθεί το μισό σύμπαν. Ναι, δεν το αποκλείω καθόλου. Μπορεί να είναι, λέω, κάποιο τεχνικό πρόβλημα, αλλά Δεν συμβαίνει στις άλλες εκπομπές στις άλλους Ε και το τεχνικό Ένα πρόβλημα βάζει. έχει άποψη Διαλέγει πότε θα κάνει Οι αυτοί που το προκαλούν διαλέγουν Δεν θέλω να με ο τώρα Αλλά με αυτού όλα να περιμένεις Ξέρεις που κόπηκε η εκπομπή ακριβώς την ώρα Που έλεγε ο άλλο θυμάστε τι έγινε στη Βάρκιζα. Το θυμάσαι αυτό Στη Βάρκιζα κόπηκε Και ακριβώς το λόγο αυτό κόπηκε Δεν μου λες θυμάστε τι έγινε στη Βά Ακραίο. Μετά, δεν μπορώ ακόμα και τώρα δεν μπορώ να σας πιάσω. Λοιπόν, θα το σκιάσω μετά αργότερα. πού θα πάει, θα πέσω με Ναι μωρέ, καλά, θα τη δω εγώ, δεν υπάρχει τράμα. θα την να ανεβάσουμε μετά, μην ανησυχείς. Ναι, ναι, εντάξει εγωριμάτη. Έλα, για. Να σε καλά και χαρά. Καλώ, κύριος Μπαρπαγιανής. Ο ίδιος. Α, τηλεφωνώ. Γεια σας καλώς. Γεια. Τηλεφωνώ για μια υπόθεσή μου, για τη σύνταξή μου. Α, υπόθεσή σας είναι. Ναι, που την έχω καταθέσει πριν δύο χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα. Όλα καλά έχουμε το χατζηδάκι, μην ανησυχείτε. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. <laughs> το τηλέφωνο το πήρα από την κυρία Την κυρία, Ζωή. μάλιστα. Ζόη, Της. Ξέρετε τι είναι Ναι, θέλετε να σα δώσω αριθμό πρωτοκόλλου. Για πείτε μου τον αριθμό πρωτοκόλλου, να ξέρω. Είναι 31. Τόσο απλό ήταν, το 31. Α, λοιπόν, α, θα το α, κοιτάξω. Α, έχουμε χατζηδάκι, σα το λέω. Ηρεμήστε. Το, έχουμε μισοτάκι και χατζηδάκι. Α, να χτύπη το δίδυμο για να πάρετε τη λεφτά. Το ξέρω και η μουσική ότι θα γίνει η δουλειά μου. Α, και θέλω να σα πω ότι κι εγώ είμαι με, με σας, ξέρετε. Τέλο πάντων. Τώρα κατάλαβα ότι είστε με εμά. Ε, τώρα μου Από την αρχή να το τρέξουμε λίγο πιο πολύ. Αγάπη μου, αυτά τα πράγματα είναι ότι θα βγούμε, θα βγούμε. Αυτό εγώ είμαι αισιόδοξη και εντάξει. δεν το κάνω γι' αυτό. Απλά μα πολεμάνε λίγο η ακρίβεια αυτή η ψεύτικη. Ε, ε, ε, ε, λίγο ε, ε, το. Οι υποκλοπέ ότι του παρακολουθούσαμε. Έλα, χαζομάρες τώρα. Αυτά α πούμε, όχι, δεν τα πιστεύουμε. Λοιπόν. Ποιο θα τα πιστέψει. Μα θέλουμε ε, λέει, να αγιάσουμε και δεν μα αφήνουμε. Πούμε. Έχουμε ένα καλό πρωθυπουργό, ένα καλό υπουργό. Ε, εντάξει. Ε τώρα. Τι να λέμε τώρα. Εγώ Δηλαδή και από τα παλιά τα χρόνια είχα πάρει δάνειο με το Μητσοτάκι. Ε, βέβαια, δίνανε, δάνειο. Μην κοιτά που πλήρωσε ένα τόσο σε τόκους Σου δούσε δάνειο, το καλό να κοιτάμε. Καταλάβατε. Και τα ξέρω τώρα. Εσεί είστε στο κόμμα από τα μικρά τα σα. Εμεί είμαστε αφού είμαστε φίλε με τη. Ε, καλά, έχει και κομμουνίστρε φίλε ξέρω. Κοιτάξτε να δείτε. Κατά λάθο, αλλά τι βλέπει από μακριά πούμε, τα Το καθενό στη διολογία δεν με ενδιαφέρει τι είναι να σα πω την αλήθεια. Ναι, αλλά μα είναι δικό μα είναι αλλιώ τα πράγματα. Είναι αυτή που σα εξηγώ. Εγώ θέλω να. Αν μπορείτε να με εξυπηρετήσετε. Θα το κοιτάξω δηλαδή. τώρα που είπατε ότι είστε και δικό μα παιδί, αλλά γενικώ θέλω mm. να είστε κι εσείς... Όχι μόνο και οι περίληκοι. Τα παιδιά μου και δεν το καταδέχουμε αυτό, καταλάβατε. Κατάλαβα, κατάλαβα. Αλλά κι εσεί ενεργοποιηθείτε λίγο στι εκλογέ, μην έχουμε πάλι αποχή. Βλέπετε, τώρα θα βγουν τα κουμουνιά. Κοιτάξτε. Ήρυζα, έχω ένα. κάτι κριτικού ανιψάκια. Να σα πω και ονόματα αν θέλετε. Για πείτε μου, να τα στρατολογήσω. Κατσ... Ναι, αυτό είναι το όνομα Το κρέμα, κουμπάρια μου και τέτοια Το όνομα Εγώ από παλιά ρε παιδί Συγγνώμη που σας μιλάω Όχι Αλλά το θάρρον Συγγνώμη συγγνώμη Είμαι δηλαδή εντάξει Εγώ το ψέφο μου ξέρω που το ρίχνω. Καλά κάνετε Τώρα και αυτά που λένε, μην επηρεάζεστε τώρα για βιαστέ. Για... Εγώ να επηρεάζω. Μένα με έχουν εξυπηρετήσει πάρα πολύ το κόμμα μα. Μα έχει εξυπηρετήσει πάρα πολύ. Καταλάβατε. Το φαντάζομαι. Και... Το, το βλέπω. Είστε και από βλέπω, την Κρήτη τη ευρεία οικογένεια. Έχετε και καναρχαίο. Αυτό γι' αυτό υποστηρίζω. Καλά, καλά κάνετε Αν μπορείτε, λοιπόν, κάντε κάτι. Και εμεί θα είμαστε δίπλα τώρα στα Έγινε, θα μιλήσω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να καλά για ναι στα εκείση αγώνας Ελά, να σου κάνετε, ρε. Εσύ είσαι που κάνει αυτήν την εκπομπή ο κομμουνιστής και κατηγορείς του Μιτσουτάκι. Κομμουνιστή, τώρα, που κατούρισαν οι ξέρεις; ξέρει. Ναι, ναι, ναι, ναι. αυτός που μιλάει πριν, που σε κατηγορούσε και σου λέει να πάρει να δουλειά. Τι τώρα αυτή την που είχε. Πώς θα μιλάει και έτσι τα ελληνικά. Θυμάσαι, καταλάβω, και σου λέω. Όχι, αλλά δεν πειράζει. Είναι ένα σου, σου αν δεν καμιά που αριστερή προφορά για το συντακτικό του. Οι Να μιλήσουνε και βάλετε δίπλα αυτών. Και θα νομίσεις ότι αυτό είναι ο να το και πατριώτες. Άμα τον έτσι, μόνο και μόνο την προπορά του και το συντακτικό του να καταλάβει ο κόσμος πόσο Πε Έλα. Τζεντάι εκεί! Τζεντάι. Αποστόλει! Ναι. Θε μαγείρεσα τα τελευταία μακαρόνια, νούμερο 6. 062 το νούμερο 6. Και τώρα? Κάθε φορά θα δικαιούμαι να παίρνω ένα πακέτο ή θα παίρνω μία φορά το μήνα. Πόσα μακαρόνια ας... θα φά και εσύ το μήνα. Με στην Α... δεν θα κοιμηθεί ποτέ. Ε να τα πάμε, ρε παιδί μου, γιατί. Εμεί μπορούμε να τρώμε τρει φορέ το μήνα μακαρόνια. Φάγει καμιά φακή να ενηγηθεί. Και για Γεσέ μαζεύεται όπου μαζευόμαστε εμεί στην ταξίου και στην Κλαθμόνο! Στην Κλαθμόνο, για εκείνη! Εμεί είμαστε λίγοι, μαζευόμαστε εκεί, το ίδιο θα κάνουν και αυτοί τώρα. Τη 9 του Νοέμβρη. 575 εκατομμύρια κέρδη μια πετρελαϊκή εταιρεία στην Ελλάδα. Λίγα είναι, δεν μου φαίνεται φτώχεια. Φτώχεια, καταραμπέ. Μίζερο μου φαίνεται. Και εγώ του κυριαρχώ στην πολυκατοικία να πληρώσουν τα κοινόβουστα. 500... Σε ένα κανένα διαχειριστή! Τι άλλο, φορά από εκλογέ να βγει κάτι σωστό. <laughs> Όχι, εγώ δεν βγήκα από εκλογέ. Απλά είναι όλοι μεγάλοι πολύ κατοικαίοι. εγώ Εσύ είσαι φαντάσου. το τσόβενο? Φαντάζομαι ότι εγώ είμαι το τσόβενο. Φαντάσου. Πού <laughs> μένει, σε οίκο ευγυρία. Σε οίκο ευγυρίας. Ευγυρίας. Ναι, μά, έτσι όπως πάει κατάσταση. Λοιπόν, 575 καθαρά κέρδη, φίλε, πετρελαϊκή εταιρεία. Ά, και ο λαό πεινάει. Φτώχεια καταραμένη. Ναι, αλλά Αυτό μουρα με τα γλυκά. Ναι, λοιπόν, άκουσα. Στο ναι, ναι. που τα πώ το λέγανε, Με το Λώς, τον Ομπάμα, με τα ανοιχτά πόδια, με το διαβολικά καλό, Δεν Λέω, θυμάμαι. Αυτό το φερά, που θα για Τσίπρα, Ζάχα, Α, Ναι, σε όλα. Καλώς, Λάρα μου. Έλα. Να σου πω κάτι. Έχουμε αυτιά όλοι οι άνθρωποι. Ναι, νόμιζα στην τηλεόραση. Γιατί στην τηλεόραση έχουμε αυτιά. Εδώ Έβες... είναι αυτιά, να το ξέρετε. Κανένα άλλο. Έχουμε αυτιά όλοι οι άνθρωποι. Ψιολογία, όλοι οι άνθρωποι λένε ότι ο άνθρωπο Έχει αυτιά. Έχει μύτη, έχει μάτια, έχει γλώσσα. Ναι, απλά έχει. αυτά τα λέμε όταν είμαστε ενό για να τα μάθουμε. Τώρα εσύ δεν τα επαλαμβάνει. Δηλαδή τώρα. Το ακούμε εμεί όλοι αυτοί οι κουνούμαλοι που ακούμε αυτά και μα κοροϊδεύουν με τα μούτρα. Γιατί πά στο σούπερ μάρκετ και άλλα. Και αυτή είναι μια παρέτσα όλοι μαζί. Μπενζινοπόλε, καναλάρχε, επενδυτέ κτλ, κτλ. Και τα οργανώνουμε μεταξύ του. Όταν πα και δεν έχει και του έχει ψηφίσει και του ακού, τι κάνει. Όλα καλά, εσύ τι κάνει, καλά, είσαι Του ξαναψηφίζει, Απόστολη, γιατί σε μια χαρά. Καταλαβέ. Και άμα ξαναβγούν αυτοί τώρα πάνω, δεν θα βγουν απολύτω τίποτα. Βιάζουν, κλέβουν, αθωώνονται, βγαίνουν έξω, κάνουν ό,τι θέλουν. Κλέβουν τα πάντα. Και τελικά. Δεν τους πάρουν το κουμπουνιζές στα σπιτια. Αν τους τα μπορούν οι ίδιοι.